Με τη χαρά να φιλοξενούμε ακριβώς. στον Α989, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιο Κούλογλου, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε. Καλό σα μεσημέρι, κύριε Κούλογλου. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. μεσημέρι. Γενικά, επικρατεί χάο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το δημοψήφισμα. Δεν είναι ακριβώ αυτό. Μάλλον προ το χάο το βλέπω. Δηλαδή, έχουν όλοι εκφυνδιαστεί. Αποτέχει ότι ο βασιλιά είναι γυμνό. Δηλαδή, ακόμα και οι Γερμανοί που υποτίθεται ότι λένε ότι είναι προετοιμασμένοι με πλάνο, δεύτερο πλάνο, τρίτο πλάνο ανάλογα με την περίσταση δεν είχαν κανένα πλάνο στην περίπτωση του Brexit είχαν και αυτή η πιστέψη όπως και οι αγορέ στις προβλέψεις τους mm -hmm. ότι είχαν κάνει τις επιτιμίες τους σίγουρες προβλέψεις ότι τελικά δηλαδή θα παραμείνει, θα ψηφίσουν τέτοιες παραμονήσεις οι Βρετανοί mm -hmm. και τώρα υπάρχει ένα πεδίο τελείως αχαρτογράφητο Όπου βγαίνουν διάφοροι και ο Κατένας λέει και από μια από μια άποψη, από μια ιδέα. Σε γενικέ γραμμέ. Βέβαια ο κύριο Α... Ρέγκλιν τώρα είναι, δεν είναι ένα τυχαίος άνθρωπο που κάνει αυτέ τι δηλώσει και αναρωτιόμαστε κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση των Δύο Ταχυτήτων και τι εννοεί. Εννοεί ε, να υπάρξει ο Ευρωπαϊκό Νότο που αυτό το έχουμε συζητήσει πολύ, πολύ συχνά το συζητάμε και πιο πολύ μετά και τι επαφέ ε, του Έλληνα Πρωθυπουργού και, και με τον Ιταλό Πρωθυπουργό ε, και με του Ισπανού και με του Πορτογάλου. Ποια, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται. Λοιπόν, καταρχήν στου ηγετικού κύκλου αμέσω μετά το δημοψήφισμα προέγυψε η ιδέα μήπω το κάνουμε όπω με το δημοψήφισμα στη Γαλλία. Γιατί το δημοψήφισμα στη Γαλλία ήταν αντίον του Ευρωπαϊκού mm -hmm. Συντάγματο. Ψήφισαν ο κόσμο εναντίον μετά από μια, το 2005-2007 και στη συνέχεια η απόφαση αυτή παραμερίστηκε, αγνοήθηκε και με κάποια κόλπα εκεί που έκανε ο Σαρκοζή και τα λοιπά παρακάμψαμε mm -hmm. το δημοψήφισμα. Και η Γαλλία συνυπέγραψε και αυτή τη συνθήκη τη Λισαβόνα και γενικά όλο το σημερινό πλαίσιο. Το ίδιο γίνεται και με την Ολλανδία. Άρα δηλαδή επικράτησε αυτή η σκέψη. Μία από τι. Ε, η οποία το σκέπτεται και αυτό, ω κλασική καιροσκόπο που περιμένει να δει προ τα βούπα τα πρώτα, είναι η Μέρκελ. Mm -hmm. Η Μέρκελ, δηλαδή ε, γι' αυτό ακριβώ και που, η, από την πρώτη στιγμή η στάση τη Μέρκελ ήταν: Αφήστε να δούμε, μην του πιέζουμε, μην του τιμωρούμε γιατί υπήρξε και μια τάση να τους τιμωρήσουμε τους Βρετανούς έτσι ώστε να μην τολμήσει κάνει άλλος να ξανακάνει απόπειρα να φύγει. Mm -hmm. ε, α, κάτι που γίνεται, ε, έγινε και με την Ελλάδα. Δηλαδή mm -hmm. να, ε, να μεταχειριστούν την, ε, την Μεγάλη Βρετανία ως παράδειγμα προς ε, αποφυγή. Κάτι σαν φυλακισμένο που με τη φυλακή, το πιάσαμε ή το τιμωρούμε. και τον τιμωρουμε κερδίζει βέβαια. Κερδίζει. Η Γερμανία κερδίζει εκατομμύρια ευρώ από όλη ε, αυτή η την. Η Γερμανία, ε, mm. και ε, αυτό είναι και ένα παράγοντα. Δηλαδή, όσο υπάρχει αυτή η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, mm -hmm. η Γερμανία κερδίζει πάρα πολλά χρήματα διότι τα, τα επιτόκια με τα οποία δανείζεται έχουν, όχι έχουν πέσει απλά στο μηδέν, ε, δηλαδή δεν πληρώνει καθόλου τόκους, αλλά ε, είναι αρνητικά. Ε, θέλω, αρνητικά. Τελευταίε εβδομάδε ήταν αρνητικά. Δηλαδή, μετά από 10 χρόνια θα πληρώσει λιγότερα λεφτά από αυτά που δανείστηκε το οποίο σπάνια συμβαίνει στην ιστορία και συμβαίνει σε περίοδους μεγάλης αβεβαιότητας όταν αυτοί που έχουν χρήματα για να τα τοποθετήσουν κάπου θεωρούν ότι τα τοποθετώντας σε γερμανικά ομόλογα κάνουν τη σωστή επιλογή έστω και αν χάσουν Να σα ρωτήσω Είναι κάτι, δηλαδή... εσείς που έχετε την επαφή με την Ευρώπη και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν κλειδονιστεί από αυτό που έχει συμβεί, γιατί μπορεί να συμ, συμβεί ένα ντόμινο γιατί οι, οι, στη Μεγάλη Βρετανία προφανώς έστειλαν ένα μήνυμα οι άνθρωποι αυτοί ε, δεν ξέρω, θα μπορού, μπορεί, έχει, έχει πολλές προεκτάσεις ε, αυτό που, που ψήφισαν ε, ε, δηλαδή δυστυχώς μπορούμε δυστυχώς. να το αναγνώσουμε με, πολλ, με πολλούς τρόπους και αναρωτιέμαι αν κατάλαβαν Δυστυχώς όχι. Δυστυχώ δεν έχουν πάρει κανένα μάθημα οι όλε τι συζητήσει, συμπεριλαμβανομένε αυτέ που έγινε στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου, για μένα ήταν πάρα πολύ απογοητευτικέ. Mm -hmm. Και το ίδιο βλέπουμε να συνεχίζεται με την πρακτική. Χθε είχαμε μια μεγάλη διαμάχη. Ε, γιατί πάλι προσπαθούν να παρακάψουν το Ευρωκοινοβούλιο και να αποφασίζει η Κομισιόν σε ένα άλλο θέμα, το οποίο άμα θέλει να σα αναλύσω για να αφορά τι συμφωνίε, τι διατλαντικέ συμφωνίε με τι ΗΠΑ. Mm -hmm. ε, δηλαδή, να, να παρακάψουν με λίγα λόγια τα εκλεγμένα όργανα, business as usual, λε και δεν έχει ε, γίνει τίποτα. Τώρα, μέσα σε αυτό το χάο που επικράτησε, που κατ' το δικό του, ο, υπήρχε αυτή η άποψη ότι α αφήσουμε εμεί προ τα να αλλάξουμε το. Αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο. Υπάρχει μια. Ο, και ο μόνο που έχει άποψη και μέσα στο, στο, στο γενικό κοφούζιο ε, είναι σε καλύτερη θέση και μπορεί να την προωθήσει είναι ο, ο, ο, ο Σόιμπλε. Mm -hmm. Εντάξει, υπάρχει και η άποψη του Νότου και η δική μα και ε, τη Ισπανία και της, ε, λίγο τη Ιταλίας και της, ε, λίγο τη Γαλλία και τη ε, Πορτογαλία σε σημαντικό βαθμό που είναι να κάνουμε κάτι για τον Νότο. Και να, να ζητήσουμε αλλαγή τη πολιτική, αλλά αυτό δεν το θέλει καθόλου ο Σόιμπλε. Που είναι οι άλλοι και ο οποίο είπε το πρώτο που είπε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Αντίθετα, οι κανόνε είναι κανόνε και πρέπει να του εφαρμόζουμε. Το πρόβλημα είναι και με την Βερτανία γενικά ή με την κρίση στην Ευρώ, Ευρώπη, γενικά, ότι δεν εφαρμόζουμε ε, τι συμφωνίε. Ε, εδώ εδώ παρέμεινε, κοίτα ποιο μιλάει, η Γερμανία δεν εφαρμόζει τι συμφωνίε, ε, υπάρχει συμφωνία για, τη για την τραπεζική ενοποίηση. Και με διάφορα προσχήματα δεν την εφαρμόζει η Γερμανία. Κλείνει η παρένθεση. Ο... Καλά κάνετε και το λέτε όμω. Να το αναφέρουμε. Μπορείς, Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Να το, το πει ο κόσμο. Είναι, γιατί... είναι μεγάλη συμφωνία. Είναι η συμφωνία αυτή από το μέλλον των τραπεζών στην, στην Ευρώπη. Και παρότι έχει αποφασιστεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια κάτι τέτοιο, με διάφορα προσχήματα δεν εφαρμόζεται η συμφωνία. Και τη μία στιγμή βγαίνει ο Σόμπλε και δίνει μαθήματα, ότι ή της de-implementation stupid, είναι δηλαδή η εφαρμογή ηλίθεια κλπ. Δηλαδή ότι καλά πρέπει να αφαρμόζουμε αυτό που βασίζουμε, αλλά όταν δεν φέρνουμε μετά που βασίζουμε. Κλείνει η παρένταση. Mm -hmm. Τώρα ο Σόιμπλε έχει μια άποψη με οποία μέσα στο χάος προωθεί, ε, στους αντίποτες της άποψης του Νότου ή mm ηλιθεια -hmm. κτλ. προσπάθειας του Νότου να εφαρμόσουμε μια συμμαχία, ε, που αποφασίζουμε, αλλα οταν δεν φερνουμε δεν πρέπει η τωρα κάνουμε μια αποψη την οποια μεσα στο χαος προωθει στους αντιποτες τη άποψη του νοτου η της του νοτου να κανει μια συμμαχια που λεει οτι πρεπει να κανουμε μια Uh, μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων στην πραγματικότητα. Mm -hmm. Η πρώτη ταχύτητα θα είναι η Πλούρη με πλούσιε χώρε και στο δεύτερο επίπεδο θα είναι οι αγκάτε τη Ευρώπη. Που δεν μπορούν να ακολουθήσουν και θα είναι στη δεύτερη θέση, α πούμε. Κάτι σαν mm -hmm. του βόρειου και του νότιου. <laughs> <laughs> ναι, είναι, θα είναι, γιατί ο Τιτανικού πρόκειται, Τιτανικό με όνομα Σόιμπλε. Ε, <σοφέρα> Στην πρώτη θέση θα είναι οι, οι πλούσιοι και στη δεύτερη θέση θα είναι οι υπόλοιπε χώρε. Οπότε, μια και το σκάφο θα πέσει σίγουρα στα βράγια έτσι όπω πάει, στα παγόβουνά, τουλάχιστον από την πρώτη θέση, όπω έγινε και στο Ναβάγιο, όσο το έκανε κάποιο, ήταν πλωρισμένοι και δεν θα ήταν Λοιπόν, mm -hmm. αυτή είναι η ιδέα του Σόμπλινγκ. Και τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι αν σε αυτό το σχήμα θα βάλουν τη Γαλλία. Υπάρχει. δεν έχουν αποφασίσει. Εάν στο σχήμα αυτό βάλουν τη Γαλλία. Κύριε Κουλογλού, είναι. έχουμε. Ε, συγγνώμη που σα διακόπτω. Είναι πολύ yeah. σημαντικό αυτό που λέτε για να έχετε το χρόνο να το ολοκληρώσετε. Γιατί θε, ε, θέλουμε να μάθουμε mm -hmm. πώ θα γίνει αυτό ο Ευρωπαϊκό Νότο και αν η Γαλλία θα μπορέσει mm -hmm. να, να ηγηθεί. Να κάνουμε ένα υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα, να επανέλθουμε με τι σκέψει σα. Ωραία. Oh, Δέκα yeah. λεπτά πριν το ρολόι δείξει δύο ακριβώ. Να ευχαριστήσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιο Κουλοκλου για την υπομονή του. Κύριε Κούλογλου, είστε στη γραμμή ακόμη. Ναι, θα ήθελα βεβαίως. να ολοκληρώσετε τη σκέψη και να, να σας κάνω και μία ερώτηση ε, Αν η δική σας η εκτίμηση είναι ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ε, δεν είναι δεσμευτικό Θα μπορούσε να, να αδρανίσει το σκεπτικό που μας αναλύατε πριν Θα ήθελα λίγο την δική σας εκτίμηση Αν εκτιμάτε ότι τελικά θα αποχωρήσει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι Κοιτάξτε, επειδή έγινε παγκόσμιο θέμα πια, mm -hmm. δεν ήταν σαν το δημοσίευμα τη Γαλλία. Θα είναι πιο δύσκολο να το γυρίσουν. Αλλά mm -hmm. από το μυαλό ορισμένων υπάρχει και η σκέψη να το γυρίσουν σιγά-σιγά. Δηλαδή, να δημιουργηθούν ε, πάρα πολύ διαπραγματεύσεις, να πούνε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει, ε, να, ε, να, ε, να υπάρχει κρίση στην οικονομική στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά θα αλλάζει και το κλίμα και να βάλουν μια καινούρια κυβέρνηση η οποία θα, θα εκλεγεί ε, με στόχο να μην βγει ακριβώς αλλά να μπει σε, ένα, σε μια άλλη ταχύτητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτή είναι η μία ε, άποψη που κυριαρχεί και το... Mm -hmm. το ε, η επικρατέστερη κύριε Κουρλόγκλου. Όχι, όχι. Δεν mm -hmm. είναι που επικρατεί, συγγνώμη, όχι το επικρατεί, που κυκλοφορεί, συγγνώμη, έκανα λάθος. Η ε, άλλη άποψη είναι να, κυρίβω, δηλαδή να, γίνει, να, να κινηθούμε με βάση το αποτέλεσμα του αποψηφίσματος. Αυτή ήταν και η άποψη που κυριάρχησε <συρίζω> στην, στη Σύνοδο γιατί είπαν ότι αν θέλει η Βρετανία σχέση θα πρέπει να, να αποδεχθεί όλες τις βασικές αρχές κυκλοφορία δηλαδή όχι μόνο εμπορευμάτων αλλά και ανθρώπων που σημαίνει και εργατικού και δυναμικού πράγμα το οποίο δεν δέχεται η Βρετανία. Τώρα σας έλεγα λοιπόν ότι ο, στο μοιάχο ναι, ναι, το προσχέδιο του για την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων και το ερώτημα είναι: Θα βάλουν και τη Γαλλία σε αυτή την πρώτη ταχύτητα. Εάν με την βάλουν, πρέπει να κάνουν κάποιε παραχωρήσει προ τη Γαλλία. Ναι, αλλά ε... παίρνει τη θέση τη Γερμανία η Ολλάντα. Αν ε, κυριαρχή, και κυριαρχεί και ο Ευρωπαϊκό Νότο, θα τα αφήσουν αυτό. Όχι, όχι, όχι. Να, να, να, δώσουν, λέω, στην, να, να δώσουν στη Γαλλία κάποια παραγωγή. Γιατί σήμερα έχουν στριμώξει και τη Γαλλία. Ο, ο ΛΑΝ παίρνει αυτά τα μέτρα τα οποία ε, τον έχουν κάνει ακόμα πιο αντιδημοφιλή Στα mm -hmm. εργασιακά mm -hmm. Κάποιο περιθώριο ε, Η διαφορετική περίπτωση είναι να, να, να θεωρήσουν και την Γαλλία Νότων ε, να, ή να θεωρήσουν δεν μπορεί να ανακάμψει όπως το, το, το, την ανακαμψη την εκτιμούν αυτή και να την βάλουν ως και αυτή την δεύτερη κατηγορία και να φτιαχτεί πια ε, μια, ε, μια, ένα πρώτο ε, κλάμπα από το από τις, μόνο τι χώρε του Βορρά. Αυτό είναι δύσκολο σχέδιο, γιατί παρόλα αυτά η Γαλλία είναι πολύ υπολογιστική. Εμά πάντω δεν... μα συμφέρει, από ό,τι καταλαβαίνω, όχι έντονο ο γαλλογερμανικό άξονα, αλλά να έρθει η Γαλλία με εμά, με τον Ευρωπαϊκό Νότο και να συσπηρωθούμε. Μακάρι τουλάχιστον ε, αυτό να συμβεί. Εμά θα μα συνέφερε να υπάρχει μια ισορροπή, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ανισορροπή η κατάσταση. Mm -hmm. Δηλαδή η Γαλλία να αποκτήσει τη θέση που είχε, γιατί αυτό. Έβαζε μια ισορροπία. Αυτή τη κάνουν οι Γερμανοί σχεδόν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, όλε οι βασικέ αποφάσει πρέπει να έχουν την έγκρισή του. Οπότε κινούνται, και, και κινούνται με ένα εγωιστικό τρόπο και χωρί ε, ε, πραγματικά να, να, είναι, να κινούνται ούτε ε, καν σαν υπερδυνάμει που έχει και μια γεννοδορία απέναντι στου ε, άλλου. Δηλαδή, κοιτάει τα μακροπρόθεσμα ε, ε, είναι να κερδίσουμε τι επόμενε εκλογέ στο βασικό. Κύριε Κούλογλου, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική για την ανάλυση σα πάνω στο θέμα αυτό που θα μα απασχολήσει για καιρό. Να σα πούμε και συγχαρητήρια γιατί είσαστε ο τρίτο δικαιότερο Ευρωπαίο πολιτικό. Πήρατε και βραβείο. Τρίτη θέση. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό, εντάξει, είναι καλό για τη χώρα, νομίζω. Διάθεση, δηλαδή, βέβαια, ε, φε, θεωρώ, ότι έχουμε δυσκολιστεί αρκετά το τελευταίο διάστημα ω χώρα και ότι εγώ, πολλοί άνθρωποι σε πάρα πολλού δομή ε, κάνουν πράγματα την ευρωπαϊκή διακρίση, είναι, είναι καλό και αλλάζει την εικόνα μα. Να είσαστε καλά κύριε Κούλεγνου. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. πολύ. Να είστε καλά.